Λοιπόν εδώ είμαστε από τη συνεχίζουμε πάση βράδυ μετά τις 8 πάντα εδώ ο κύριος Ελευθέριος Διαμαντάρας περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης Όμως επειδή αύριο δεν τον δω, για θα λείπω θα είμαι στο βόλο αν τα πούμε μετά αυτά Να του ευχηθώ χρόνια πολλά από σήμερα όπως και του φίλου μας του Ελευθέρι του Σαραγά και σε όποιου άλλους γιορτάζουν αύριο ελευθερίες, ελευθερίες και ελευθέριους Καλησπέρας κύριε μου Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέριζω όλους τους Ακροατάς σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, διότι ο Αλμπέντο απλώνεται συνεχώς και απλώνεται. Εκατό τα Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πιάνει και τις πέντε υπήρους. Βλέπω τώρα εγώ η σημαίε. Παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, έχουμε κάποια ανταπόκριση, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, την ενημέρωση. Αυτό θα πει ότι κάπου πιάνει τόπο η κόποση η δική α, μου, η δική σου ακριβώς, και, ακριβώς, του ακριβώς, και του Χρήστο και του οποιοδήποτε λοιπόν. τα τρέχοντα είναι δυσάρεστα Γιώργο, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα ναι. ευτελίζονται συνεχώς ναι. αρχίζουν και βγαίνουν τα σκάνδαλα το περίφημο ηθικό αριστερό πλεονέκτημα απεδείχθη ότι ήταν και αυτό μια, ουτοπία, μια ουτοπία και ένα-ένα τώρα θα σκάνε τα σκάνδαλα πως η συμμορία που τον περιτριγυρίζει και οι παρακαθήμενοι όλοι αυτοί πως έχουν πέσει στην αρπαχτή τη κοινώς λεγόμενη. Ε, τώρα διαπράττει ένα άλλο ατόπιμα ενώ είχε κανονίσει η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης να κάνουν το συνέδριο του Θεσσαλονίκη ναι. σήμερα αύριο και μεθαύριο ναι. κανόνισε να πάει να κάνει σήμερα ομιλία αντιπερισπασμό ναι. Και λέει τώρα yeah. ότι διοργανώνονται και δύο αντί συγκεντρώσει του Τσίπρα. Και το συνέδριο που θα γίνει του, των α... Αλωνών. Σε Θεσσαλονίκη γίνεται, σε άλλο χώρο, αλλά εκείνος φρόντισε να το κάνει μέσα στο des Sports με 2-3 χιλιάδες ανθρώπους που παίρνει. Τι τρεις, έχει 7 χιλιάδες αστυνομικούς. Ε, έξω, όχι είναι, μέσα. Πιο πολλοί είναι οι έξω, όπως μέσα. Ε, οι έξω σε κόσμο πάλι πολύ πολλά... Και κατεβαίνουν και τα σκόπια φίλοι του που τον αγαπάνε. Γιατί να μην κατεβούν. Με πούλμαν βλέπω. Όσα... Αυτά που δεν πήραν το 45 1949 με τη συνθήκη των Ευρών ε, των Πρεσπών, αυτά που προέβλεπε το 1934, 1934 η Διεθνής Κομμουνιστική για την Μακεδονία του Αιγαίου, τα παίρνουν αυτούς τώρα. Ε, ε, δεν τα πήραν ακόμα. Τα παίρνουν, πως δεν τα παίρνουν αφού ανοίγουν τώρα συνέχεια σύλλογοι σε όλες τις πόλεις μακεδονικές τώρα Σύλλογοι να διδάσκουν την μακεδονική γλώσσα Ναι αλλά η υπογραφή δεν έχει πέσει ακόμα ε, Πως να... να... δεν έχει πέσει Πού είναι ε, το, το, το, Η συμφωνία έχει γίνει Αυτά δεν τα οποία Σύμφωνο αναθεώ... λένε ότι είναι γιατί Α, πρέπει να περάσουν τις βουλές Συμφωνία είναι, συμφωνία είναι. Δηλαδή, Αυτοί θα είναι. το περάσουν θα περάσει και από εδώ, λε. Και από εδώ και τώρα σκέφτεται άλλα πονηρά. Επειδή βλέπτε ότι επάνω δεν θα πάρει ούτε το 3% επάνω στη Μακεδονία, είναι 3 εκατομμύρια Μακεδόνε. Ε Έλληνε. Όλοι από τη Θεσσαλία και απάνω δεν θα βρουν την ψήφο του. Τώρα τι σκέφτεται. Να ρίξουν την κυβέρνηση το Φεβρουάριο-Μάρτιο και να μην το θέμα είναι κρεμότητη. Να, να, να... να το φέρει ο άλλο. Ο <χαι> άλλο έχει υποσχεθεί. Ότι ούτε στην τώρα τωρινή ούτε στην επομένη Βουλή θα το περάσει και βλέπουμε και κάνουμε. Μα τώρα οι είναι... άλλοι ρίξαν τα σύνορα. Ναι. Τα ρίξαν. Ναι, ναι, ναι, τις ναι, ναι. πυραμίδες τις διαχωριστικές, τα οριοθέσια <και> τα έριξαν. Τούτο αυτό πράττουν και οι Αλβανοί. Ε, να πάμε τα σύνορα πιο πάνω τότε εμείς. Πιο πάνω. Ε. Μα τα έχουν κανονίσει. Θα πάνε στον Όλυμπο. Ε. Έτσι είναι οι συμφωνίες τους από το 34 γραμμένα. Λοιπόν, είναι τόσο ισχυρή η τόσα χρόνια που κραταει αυτή η Κολόνια και όλα τα άλλα έχουν πάει στην πάντα. Στην πάντα. Αποβλακώσαν τον ελληνικό λαό και τώρα κατάλαβε τι γίνεται. Εάν και αλλήμωνα αν περάσει. Εάν περάσει από την Ελληνική Βουλή δεν μπορεί να καταργηθεί μετά με νόμο διότι καθίσατε διεθνή συνθήκη και, και κάνουν την βλακεία όλοι, όλοι ανεξαιρετώς και ζητούν να βγάλουν αλλητρωτικά. Αφόσον δέχεσαι ότι σε πειράζει αυτό το αλλητρωτικό Άρα δέχεσαι εδώ κάποια μειονότητα Ακριβώς. Δεν πρέπει να αναφέρουν αλλητρωτισμό Καταργήστε αυτό και αυτό Δεν έχουμε εμείς κανέναν ναι. Όσοι ήταν το 49 τερματίζοντα του φύγανε ναι. Δεν υπάρχουν Επέστρεψαν <χε> ορισμένοι Με τις νομοθετικές ελαφρύνσεις που τους έδωσαν αλλά και αυτοί εγώ που γνωρίζω μερικούς, είναι φανατικοί πολέμοι. Ναι, ναι. Διότι τους εξαπάτησαν, τους πήραν, τα παιδιά τους τώρα. Είναι φανατικά πολέμοι. Πού θα πάει. <σχει> Πού θα πάει. Θα βρεθούν τώρα επίορκοι εδώ στην Ελληνική να, να πουλήσουν <σχει> το όνομα. Και... Γιατί όχι. Πώς βρεθήκαν οι οκτώ βουλευτές του αντιπάλου του ΖΑΕΦ. Πεινάσε 8 εκεί. Αυτή είναι Τι πεινασμένοι ο... χρόνια. Όχι, με συγχωρείς. Είναι... Οι αφινιασμένοι πήγαν και έδωσαν ψήφο στο ΖΑΕΦ. Έπεσε παραδάκι. Εδώ πέφτουν υποσχέσεις. Εδώ δίνει ο... τώρα 30 ευρώ στη σύνταξη για να πουλήσει τη Μακεδονία. Πέφτουν υποσχέσεις ότι θα του βάλουν στι λίστε σε εκλόγιμε θέσει. Και ένας -ένας. Αφού δεν θα βρουν τον ψήφο του, εγώ ντρέπομαι για τον Κουίκ, για τον Τέρεν Κουίκ. Γι' αυτό ντρέπομαι. Και εγώ ντρέπομαι για, για έναν άνθρωπο. Πώ ξεκίνησε και πού κατέληξε. Δεν είναι εκλεγμένο, δεν είναι βουλευτή. Και αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη διαδικασία. Τον γνωρίζω προσωπικά. Ήταν στο Blue Sky και ήταν να κάνουμε εκπομπέ ε, τη τύπου του δικού μα μαζί. Και λυπάμαι για το ήθο. Και το στήλ του ανδρό, δηλαδή, που δεν έχει ανάγκη να κάνει αυτά. Αυτό ο συγκεκριμένο τουλάχιστον. Αυτό τουλάχιστον. του υποσχεθήκαμε ότι θα τον κάνουν ευρωβουλευτή, πιθανόν κάτι τέτοιο. ή δηλαδή θα με κάνει ευρωβουλευτή τρία χρόνια. Απεδείχθη ο άνθρωπο. Μα οι αρχαίοι, όταν έλεγαν αρχή άνδρα δείκνηση. δείκνυση Νάτα Ένα που ανεβαίνει στο θόκο, αποκαλύπτεται ότι είναι μικρό, πολύ μικρό για αυτόν τον θόκο. Έχει πολλά ψώνια. Εκεί που έφτιανε χρόνια πάει και γλύφει τώρα. Διότι η εξουσία είναι καλή, είναι γλυκιά. Γυρίζει όλα τα νησιά του κόσμου, όλες τις υπήρου. Πάει για τον απόδειμο ελληνισμό. Για τόσα χρόνια που δεν το έχουν πουλήσει αυτό, δεν είχαν τα προσόντα αυτά και τα προνόμια. Τα είχαν. Λέμε για τον συγκεκριμένο, για τον Κουίκ, αυτή τη στιγμή μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών που είναι υφυπουργό αποδήμου ελληνισμού, ναι. ταξιδεύει συνεχώ. Και γιατί δεν έχει ανιά πρόταση να ψηφίζουν οι απόδειμοι Γιατί ξέρουν τι τους περιμένει Τα παιδιά που φύγανε εδώ τα τελευταία χρόνια 500-600 χιλιάδες γιατί να μην ψηφίσουν Εδώ ψηφίζουν οι Τούρκοι τη Αλοδαπής οι Σκοπιανοί τη Αλοδαπής όλοι. όλοι Όλοι. Εμείς όλοι. γιατί Και οι Σκοπιανοί είναι δημοκράτες διότι κάνανε δημοψήφισμα ε, Εμείς, εμείς Και εμείς είμαστε δημοκράτες Και το ανέτρεψε και βλέπεις το 52% στην Αγγλία που έγινε το δημοψήφισμα ναι. Πέφτουν κυβερνήσεις, πέφτουν πρωθυπουργοί Το δημοψήφισμα παραμένει. παραμένει Η πλειοψηφία των Εγγλέζων θέλουν νέο δημοψήφισμα ναι. Και τι λέει τώρα τούτοι εδώ ναι, το Ότι θα σεβαστούμε την απόφαση του, του δημοψηφίσματος Αυτή είναι η δημοκρατία ναι. Μας αρέσει δεν μας αρέσει η μπορεί... απόφαση της πλειοψηφίας εφαρμόζεται. Ναι, σου λέω εγώ μπορεί να ήθελα Ευρώπη αλλά αφού ο κόσμος δεν θέλει τέλος. Έγινε το δημοποιήσουμε δεν μπορώ να το ανατρέψω. Εμείς το ανατρέψαμε αλλά κάθε 5 Ιουλίου κλένε όμως κλαίνε. κλαίνε ναι. Για ποιο λόγο Ναι γιατί ναι. πήραμε λέει, την κυβέρνηση αλλά όχι την εξησία. Τώρα θα πάρουν «from the, the longer» που λέει ο Τραγκάς. Ναι. Ο Σονούπο. Και εγώ για να ακούω, είναι συσφυρωμένο ο κόσμο που μα ακούει να και κάνουν ενημέρωση στου φίλου ότι ακούω. τα πράγματα εάν περάσει αυτό το πράγμα με 145, με 150, Φα... διότι τώρα λένε να περάσει με του υπάρχοντα. Να πάνε 8, να ψηφίσουν οι 5. Με του υπάρχοντα. Γιατί δεν περνάνε με 200, να το περάσουμε με 200, να το ελέγχουμε όλοι. Με 200. Το 2 τρίτα. Εάν δεν γίνει συμβούλιο αρχηγών κομμάτων Πώς Με τον το πρόεδρο συμβούλιο. να τα συζητήσουν Να τα βάλουν κάτω Να δουν τα ψηλά γράμματα τι λέει μέσα ε, Δημοεθνικό θέμα και δεν το συζητάνε οι υπολοιποί Τι είναι αυτά τώρα που ζούμε Γιατί ε, είναι είπα Ο Πάκης τι κάνει Παίρνει τη σαραντάρα το μήνα Και τόσα παίρνει ό, ό, Ό,τι και ναι, δεν έχει ανάγκη Όχι τόσα είναι ο μισθό του πρόεδρου Δεν έχει ανάγκη δεν έχει ανάγκη Ρε και να είσαι δεν τα αφήνεις δεν, τα 40 δεν, μα δεν, Κοίταξε να δεις Οι Έλληνες χαράζουν από τον όμιρο την ιστεροφημία τους Λέει ο Όμηρος. Ο όμιρος Αυτό μας λέει Οι Έλληνες χαράζουν την ιστεροφημία τους Άρα τι ανάγκη έχει Αφού δεν έχει ανάγκη Να μην λαμβάνει θέση Διότι όταν τον πρότεινε Ο Τσίπρας ναι. έκαναν κάποιες Συμφωνίες προφανώς και γραπτέ και τον κρατάει. Τε, ασφαλώς. Ήταν ο Αβραμόπουλος, έραψε ειδικό κουστούμι να ορκιστεί ο Αβραμόπουλος. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Και τελευταία στιγμή τον τραβήξαν, φαίνεται κάτι του ζητήσαν δεν ενέδωσε. Ναι. Βρήκαν μια συμφωνία, τελευταία στιγμή κάτι του είπαν. Δεν το δέχτηκε ο Αβραμόπουλος και βρήκαν τον πάκι. Ο πάκι το δέχτηκε, Κάναν τη συμφωνία και εντάξει. Ο Πάκη είπε από Άμβονο Βούλη: Ευχαριστούμε του αλλοδαπού που προτιμάνε τη χώρα μα. Ασφαλώ, γιατί όχι. Άρα αυτό είναι στο παράθυρο και κουνάει τα μαντήλια, ελάτε. Όταν το είπαν, ελάτε, εμεί θα σα δεχθούμε. Τώρα α έρθουν τώρα να πάνε στην Ομόνια κάτω, πανεπιστημίου. Είδε τι γράφανε οι αστυνομικοί. Στου 10 που θα συναντήσει, οι 8 είναι ξένοι. Βρέ, είδε τι είπαν οι αστυνομικοί εδώ. Μετά τι 5 δεν πάμε στην Ομόνια ή ε, αστυνομική Εδώ πάνε. Ε, θα αρχίσει ο κόσμο να μην κατεβαίνει. Μου θυμίζει μια ταινία που. Τώρα δει... ήμουνα μέσα στον ηλεκτρικό και ήταν η μελιτζανή πλειοψηφία. Χόρια οι άλλοι Ισλαβόφωνοι και άλλοι που. Όπω και του Σκύουρου. Θυμάμαι μια ταινία παλιά με τον Γκέρντ Ράσελ. Η... η Νέα Υόρκη σε πανίκο. Δεν θυμάμαι. Και δείχνει αυτό. Ότι τα φρικιά. Τα φρικιά, δείχνει τα φρικιά η ταινία και είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω πως θα καταντήσουν οι πόλεις δείχνει τα φρικιά καταλαμβάνουν την πόλη και η πόλη νεκρή και δεν κουνιέται κανένα άτομο λογικό συντηρητικό ή νόημο όταν πήγα για πρώτη φορά στη Βοστόνη ναι. πηγαίναμε και έβλεπα ωραία και μετά αρχίζει απότομα από ένα τετράγωνο και μετά να κάθονται στις σκάλες ναι. όλα τα ζάμια σπασμένα να είναι ναι, με ξύλα και με χαρτιά και λέω τι έγινε από εδώ λέει δεν γίνεται δεν μπορείς διότι όπου πάνε και εγκατασταθούνε ναι. φεύγουν οι άλλοι νοικοκυραίοι και μένουν αυτοί και δεν φτιάχνουν τίποτα, δεν διορθώνουν τίποτα, κάνουν παιδιά, παίρνουν λοιπόν. τα επιδόματα και ζουν. Τα έχω δει, τα έχω δει, τα έχω δει. Πάνε λοιπόν. με την κάτυλα και το... από το ταμείο, το Welfare, το, την κάττα και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ έτσι. Ε, και εδώ, εδώ, εκεί κανταντάει τώρα το πράγμα, εκεί πηγαίνει. Ναι, ναι. Συλλαμβάνουν λέει όποιον αντιδρά στη Θεσσαλονίκη, ε, τώρα, τώρα, αυτή τη στιγμή, στο Παλεντεσπορ. 8.000 αστυνομικοί, 3.000 ε, συνεδροί Ωραία είμαστε Δεν είναι συνεδροί Ακροατές, συνέδριο κάνει ο ναι. Δεν ναι, είχε ναι, την ευγένεια ναι. και την εντυμότητα δεν πει να κάνει ο άλλο το συνεδριό του Το έχει προγραμματίσει πριν 8 μήνες ναι. Και να πάω εγώ την άλλη Κυριακή να μιλήσω Και γιατί πρέπει να πάει σε άλλον εκεί Πάει για να, για να γίνει η ιστορία Κάποια επεισόδια θα γίνουν Για να το μαύρει. Ε Κάποια επεισόδια θα γίνουν Δεν θα μείνει έτσι. Και οι άλλοι που ζεσταίνουν τις μηχανές στα τρακτέρ Έχεις υπόψη σου κάτι για αυτό Ξαφνικά και αυτή τώρα ε, Ξαφνικά όλα ξαφνικά εξαπίνει. Ο Δημόκρατο λέει εξαπίνει Και ο, ο Ιπποκράτης αυτή και την ζωή Φω, Εκεί πάμε η Ελλάδα Λοιπόν να το κλείσουμε να πάμε κάπου παρακάτω Όχι, Ναι, να ναι εννοείται Κάτι πούμε κάτι ναι, ναι, Αλλά πάντα περιμένουμε νέα από σένα Σήμερα Σάληστα, θα, θα ασχοληθώ λίγο Με την ελληνιστική εποχή Και με τον Απολώνιο των Τιανέα Και σημειώστε Εντός παρενθέσεως Δική μου, δικός μου Δικό μου συμπέρασμα Ο παρολίγων Χριστός Σωστό Ο παρολίγων θα κάνουμε τώρα ένα φιλοσοφικό ταξίδι μέσα στην ελληνιστική εποχή για να προσεγγίσουμε την πιθαγόρια Φιλοσοφική Σχολή και τους φιλοσόφους και τους οπαδούς της. Οι οπαδοί της νεοπυθαγόρειου Φιλοσοφικής Σχολής έφεραν το όνομα Νέο Πυθαγόρι διότι υποστήριζαν ότι η διδασκαλία τους καταγόταν και ήταν συνέχεια της πιθαγορείου Φιλοσοφίας του Ομακοΐου του Κρότονο ομακοίων με ομικρον και τα δύο και εψιλον ήταν η σχολή που ίδρυσε στον Κρότονα το 525 ο Πυθαγόρας. Ήταν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δίδασκαν πολλές, πολλές επιστήμες την μυσταγωγία και την θεουργία. Οι πρώτοι νεοπιθαγόροι φιλόσοφοι εμφανίστηκαν στη Ρώμη, τα πρώτα χρόνια του πρώτου αιώνος μετά Χριστόν. Από εκεί οι θεωρίε της διαδόθηκαν στην Αλεξάνδρεια, η οποία πήρε τα Σκύπρα και είχε γίνει η μεγαλυτέρα και η πλωσιωτέρα πόλης του τότε γνωστού κόσμου. Η Αλεξάνδρεια έγινε το κέντρο της σχολής και ήκμασε μέχρι και τον τρίτο αιώνα, τον σύντριτο ο αιώνα, όταν σταδιακά απορροφήθηκε από τη φιλοσοφική σχολή του νεοπλατωνισμού, που είχαν πάρα πολλοί πάρα συγγένειες. Αυτό συνέβη διότι οι δύο σχολές Αφενός είχαν πάρα πολλά κοινά σημεία, διότι έχουμε πει επανειλημμένως ότι υπήρχε ορφισμός, ερανίστηκε ο Πυθαγόρας από τον ορφισμό και δημιούργησε τον Πυθαγορισμό και ο Πλάτων ερανίστηκε πάρα πολλά, έκανε τρία ειδικά ταξίδια στην Μεγάλη Ελλάδα για να πάρει γραπτά κείμενα των Πυθαγορίων και συνέχισε η θεωρία η ελληνική η κοσμογονία η θεογονία και η δημιουργία να αλλάζει φιλοσοφικά ονόματα αλλά στην ουσία να παραμένουν το ίδιο. Άρα επειδή είχαν κοινά στοιχεία, οι δύο σχολές φιλοσοφικές ο νεοπυθαγορισμός και ο νεοπλατωνισμός Απορροφήθηκε, ο νεοπλατωνισμός απερόφησε τον νεοπυθαγορισμό, γιατί, για να αντιμετωπίσουν σοβαρότερα, ορθότερα τον φανατισμό, το δόγμα και τις διώξεις της νέας θρησκείας του χριστιανισμού, κακώς λέγεται χριστιανισμός, παυλισμός είναι, και τον εκπροσώπουν της καθώς και του Ρωμαϊκού Ιμπέριο. Ιμπέριο είναι ο αυτοκρατορισμός. Ο Διογέννη Ολαέρτιος στο βιβλίο του, στο έκτο, στο έβδομο βιβλίο του, στο, στην παράγραφο 24, αναφέρει σχετικά ότι ο Αλέξανδρος ο Πολιιστόρ, το 70. συν, Μελέτησε και έφερε στο φως βιβλία με πιθαγόριε φιλοσοφικές δοξασίες. Αυτοί είχαν βιβλία, εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Πρώτος θειασότης και ιδρυτής του νεοπυθαγορισμού αναφέρουν ότι υπήρξε ο Λατίνος λόγιος και ελληνιστής «πόπλιος νιγίδιος φίγουλος». Ο σημαντικότερος όμως εμελιωτής και διδάσκαλος τη σχολή υπήρξε ο Απολλώνιος ο Τιανεύς, όπως σας είπα ο παρολίγων Χριστός, όπως τον χαρακτήρισαν οι σύγχρονοί του και οι πηγαινόμενοι, ο οποίος ύκμασε κατά το δεύτερο ίμιση του πρώτου αιώνα μη Άλλος Άλλο σημαντικός νεοπιθαγόριος διδάσκαλος υπήρξε ο Νιχώμακος ο Γερασινός από την Γέρασα είναι πόλη της Μέσης Ανατολής και της Μικράς Ασίας, το 140 ΣΥΝ, ο οποίος μεταξύ άλλων έργων του έγραψε δύο σπουδαία συγγράμματα. Από το πρώτο με τον τίτλο «Αριθμητική εισαγωγή» διασώθηκαν δυστυχώ μόνο δύο αποσπάσματα. Και από το δεύτερο με τον τίτλο «Εγχειρίδιο μουσικής αρμονίας» μα δίνει σημαντικά στοιχεία για την αριθμητική μαθηματική και την λογική δομή της φιλοσοφίας των νεοπιθαγορίων. Δύο ακόμη λαμπροί νεοπιθαγόριοι διδάσκαλοι υπήρξαν «Ο Μοδεράτος από το Αγάδηρα» και «Ο Νικόμαχος από την Γέρασα». Βασικός εκπρόσωπος του νεοπιθαγωρισμού θεωρείται ότι είναι ο νουμίνιος από την απάμια της Συρίας κατά το δεύτερο ύμιση του δευτέρου αιώνα. ο οποίος γνώριζε άριστα την ελληνοιουδαική ιουδαικη θρησκεία ένα περίεργο θρησκευτικό, μυστικιστικό και φιλοσοφικό εταιρεογενός μίγμα με διάφορα ψήγματα το οποίο ήκμαζε εκείνη την εποχή στην Αλεξάνδρεια το, τον δύο και το έργο του Απολονίου το έγραψε και μας το διέσωσε σε οκτώ βιβλία ο σοφιστής και συγγραφέας Φλάβιος Φιλόστρατος ο Αθηναίος ή ο Λίμιο σημειώσε το διότι πολλοί κάνουν το σφάλμα Νομιλούν περί φιλοστράτου του Αθηναίου και φιλοστράτου του Λίμνιου. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Τώρα θα σας το ερμηνεύσω πώς έγινε. Ο Απολλώνιος ο Τιανεύς είναι ο Στυλοβάτης και ο Θεμελιωτής του Νεοπυθαγορισμού διότι αναγέννησε τον Πυθαγορισμό. Η διδασκαλία της σχολής του νεοπυθαγορισμού προσομοιάζει με θρησκευτικό εν μέρη κίνημα, είχε δε υιοθετήσει πολλά στοιχεία από την διδασκαλία του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη και των Στοϊκών, αλλά η πάντοτε η βασική υποδομή του ήταν η πυθαγόρια φιλοσοφία. Παρά τις έντονες ιδεολογικές αποκλήσεις και διαφοροποίησεις, η ελεύθερη έρευνα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο νεοπυθαγορισμός είχε κυρίως θρησκευτικό, επιστημονικό και βιωματικό περιεχόμενο είναι αυτό που λέμε πάντοτε ότι η φιλοσοφία για να είναι ισχυρά πρέπει να βιώνεται οι φιλόσοφοί του δεχούνταν και δίδασκαν την αθανασία της ψυχής και την ηθική διαβίωση επίσης είχαν αναβιώσει την αριθμολογική ερμηνεία του σύμπαντος κόσμου και υποστήριζαν ότι τα πάντα έχουν παραχθεί από την μονάδα. βλέπουμε ότι πάντοτε επικρατεί το έντοπαν των προσοκρατικών ιώνων φιλοσόφων από την μονάδα ή από ένα σημείο. Εδώ πλέον οι ιδέες γίνονται γεωμετρικά σχήματα. Το σημείο γεννά την γραμμή, αυτή γεννά την επιφάνεια και από αυτήν πηγάζουν όλα τα τριδιάστατα υλικά σώματα. Βλέπετε εδώ μας μιλούν καθαρά για τις τρει διαστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Γνώριζαν δε πολλές ακόμη άλλες διαστάσεις. Άλλοι είναι νεοπιθαγόροι δέχονταν μαζί με τη μονάδα και την αόριστη διάδα, δηλαδή δύο αρχές. <χω> Αυτή είναι μια καθαρά πλατωνική παραδοχή και είναι γνωστό ότι ο πλατωνισμός έχει τις ρίζες του στον πυθαγορισμό. Βλέπετε πως δένει μια φιλοσοφική σχολή μαζί με την άλλη και πως οι θεωρίες ακολουθούν η μία την άλλη και εξελίσσονται. Από το αρχικό εν γεννάται το νοητό εν, το οποίο ταύτιζαν με τις ιδέες. Καθαρή πλατωνική δοξασία που την πήρε από τους Πυθαγορίους αλλάζοντας τους αριθμούς των Πυθαγορίων, τα πάντα αριθμούς σύν όπως έλεγαν και ο Πλάτων έκανε τις ιδέες. Από το νοητό εν παράγεται το τρίτο εν, το οποίο μετέχει στις ιδέες σε κατώτερη θέση από το τριαδικό εν υπάρχει η ύλη η οποία ταυτίζεται με την αόριστη ιδιάδα. Η ύλη δεν μετέχει στις ιδέες αλλά παίρνει και οφείλει το σχήμα της σε αυτές. Βλέπετε τι ωραία πρώτα λειτουργεί το πνεύμα η ιδέα και μετά διαμορφώνεται η ύλη. Αυτές οι δοξασίες παραπέμπουν στην νεοπλατωνική θεωρία περί απορροών. Αν τη βρείτε να τη μελετήσετε θα σας λύσει πολλά προβλήματα. Παρά τον εκλεκτικισμό ο οποίος χαρακτήριζε τη σχολή είναι δύσκολο να διαπιστώσει ένας σοβαρός ερευνητής ένα ενιαίο φιλοσοφικό σύστημα της σχολής και ακριβεί φιλοσοφικές αρχές. Σχετικά με την ψυχή δίδασκαν ότι εκπορεύεται και υπακούει σε μία διειστική αρχή και ότι υπάρχει στον άνθρωπο μία λογική και μία άλογη ψυχή. Εδώ είναι η προσπάθειά τους να διαχωρίσουν από το πνεύμα την ψυχή γιατί μέχρι σήμερα οι περισσότεροι λένε ότι το πνεύμα είναι και ψυχή. Δυστυχώ, δεν είναι έτσι. Η κάθοδος και η είσοδος της ψυχής στο σώμα είναι πτώση. Από αυτήν την πτώση μπορεί να, σωθ... να σώσει τον άνθρωπο μόνο η φιλοσοφία σαν ηθικοφιλοσοφικό σύστημα, διότι τον οδηγεί στην βίωση της αρετής, στην αγνή ζωή και στην λατρεία των διαφόρων οντοτήτων. Με αυτή τη δοξασία ο ταυτίζεται με κάποια ανώτερη, εκλεκτισμένη θρησκεία. Διότι ο φιλόσοφος καθίσταται λειτουργό των οντοτήτων θεοτήτων, όχι του Θεού, του ενός και του μοναδικού. Θαυματουργός καθίσταται προφήτης, μύστης μυσταγωγός και καθοδηγητής ψυχών. Η αποδοχή από τη σχολή της διαρχίας του πνεύματος και της ύλης είναι βέβαιο ότι περίασε σημαντικά της μετέπειτα θρησκείες, πολλά φιλοσοφικά συστήματα μέχρι και τα πρόσφατα κοινωνικά συστήματα εδράζονται επάνω στην νεοπυθαγόρεια σχολή της διαρχίας. Οι νεοπιθαγόροι επίσης πρέζευαν και δίδασκαν την ύπαρξη ενός πνευματικού Θεού, ενός και μόνο πνευματικού Θεού. Θυμώ σας, σας μίλησε για τον Αναξαγόρα, τον προσοκρατικό, για τον έναν και μοναδικό νου που έλεγε. Ο νους, ο Αναξαγόρας ο νους και έρχονται οι νεοπιθαγόροι 900 χρόνια μετά να ισχυρίζονται τα ίδια αλλά και να προχωρούν την θεωρία τους έτη παραπέρα. Ο πνευματικός Θεός κατήφθυνε την δημιουργία αποφεύγοντας όμως κάθε επαφή με την ύλη επειδή είναι φθαρτή και ακάθαρτη και μολύνει τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να έχει αποκλειστικό καθήκον να καταπνίγει τις επιθυμίες των αισθήσεων, τις άλογες και παράλογες, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τον ελεύθερο πνευματικό βίο». Ως γνωστόν, εκτός των άλλων, ο Πυθαγόρας υπήρξε και προφήτης μίας ανώτερης θείας αποκαλύψεως και εμπνευθής ενός νέου μοναδικού και ανώτερου τρόπου ζωής, εκείνον που ήλκυσε και συνεπήρε τους απαδός του ήταν ο συμβολισμός των αριθμών. Η θεολογική θεώρηση, ο μυστικισμός, η θεία ενσάρκωση και η ασκητική τελειότητα και η καθαρότητα της διαβίωσης. Η ιδιαίτερη σημασία της δεσκαλίας των Ιππυθαγορίων ήταν κυρίως τη σοβαρή επίδραση που, που είχε αυτή στον νεοπλατωνισμό με τον Ουμίνιο, στην πρωτόλια Ιουδαϊκή μυθολογία με τον φίλονα τον Αλεξανδρέα καθώς και στην διαμόρφωση της νέας χριστιανικής θρησκείας από τον κλίμι των Αλεξανδρέα. Στους νεοπυθαγόριους κύκλους αποδίδονται τρία σπουδαία συγγράμματα, τα οποία κοσμούν και εμπλουτίζουν τη φιλοσοφική σκέψη. Ο πίναξ του Κεβητος, ο Κεβης του Κεβητος, τα ερμητικά κείμενα και η χαλδαϊκοί χρησμοί. Ψάξτε, θα βρείτε ενδιαφέροντα. Αυτός εν ολίγης Ήτο Ο νέο πίθαγορισμός Να παίρνεις ας... μια ανάσα Για να συνεχίσεις και ας δούμε... Γιατί ας είναι Πολύ σημαντική. Και θα δούμε τώρα τον Απολώνιο τον Τιανώα Ένα βιογραφικό του και τα κυριότερα σημεία Της διδασκαλίας Τον τρόπο ζωής του Μέσα από τους αρχαίους συγγραφείς Και όχι από σύγχρονες παραμυθολογίες Ωραία, εδώ είναι ο Λευτέρη ο Διαμαντέα. Σε 2-3 λεπτά, πάρει μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι: αλμπεντού 14.00 περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα σε κάθε Παρασκευή στι 8 Ακολουθούν δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσε εκπομπέ, ω επανάληψη μετά τι 9 και κάτι όταν τελειώσει ο Λευτέρη. Με την χθεσινή εκπομπή Ανταπόκριση από τη Λίμνο με τον Γιώργο, τον Ελιά και, και τον Όμερο τον Ερμήδη αργότερα η επεμονή με τι δοξασίε των ημερών αυτών. Το Σάββατο θα βάλουμε επαναλήψεις από τις 8 με Μερτσέντεκα, 11.30 θα είμαι με το φίλο μου το Βασίλη Τόμπαντίδη στο Άστρα TV στο Βόλο, στο στούντιο θα πάω, δεν θα μας βγει μας τηλεφωνικά. Να δούμε και τους φίλους εκεί όλους της ευρύτερης περιοχές. να συνοηθούμε και για θέματα που θα λειτουργήσουν με το νέο έτος πλέον και σιγά σιγά όσον αφορά την Κυριακή. Δεν έχω κάνει ουσία ακόμα καλεσμένο, θα δούμε, μπορεί να είμαι εδώ και να κάνουμε μια αυθιμερών θα πάω μια κουβέντα έτσι ελεύθερη επάνω σε θέματα που μας άρεσουν, Να το δούμε αυτό. Με το 14 διελιά δηλαδή, ακόμα πάρα η βράδυ άλλα φίλη, πάει και ο μισό διακύμαρι πλάκα πλάκα. Σε δύο εβδομάδε έχουμε αλλαγή του έτου. Τώρα ο καιρό περνάει γρήγορα, εμεί έχουμε πρόβλημα δεν ξέρω. Λοιπόν, όμω, στο δεύτερο μέρο τη αναφορά του λεφτέρι του Διαμαντέρα θα μιλήσουμε για τον μάλλον θα αναφερθεί ε, για τον απολώνει ότι ανένα είμαι θα όλο αυτιά ελευθερία. Ο Απολόγιος ότι η όπω όπως είναι γνωστό στην ιστορία έτσι έμεινε γεννήθηκε στα Τίανα άλλη σπουδεία πόλη τη Καπαδοκίας. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι στην Μικρά Ασία υπήρχαν ακμάζουσες πάνω από 300 ελληνικές πόλεις, 300. Και έχει βγάλει ο τουρκικός τουρισμός τώρα έναν χάρτη μεγάλο που ανάβουν όπου πηγαίνει στον κέρσορά σου ανάβει και ένα φωτάκι να ε. σου λέει την πόλη και ε, την ιστορία της. Ναι. Στα αγγλικά και στα τουρκικά. Εννοείται. Οι πρόγονοι μας, οι χεταίοι έκτισαν τις πόλεις, έτσι λένε. Οι η οι πρόγονοι τους. Οι ε, χεταίοι είναι η πρόγονή τους. Ναι, είναι. Ε, τώρα να μην παρεφερθώ. Τι δουλειά έχουν αυτοί με τους χεταίους. Ε, με καμία δουλειά. Αυτή είναι χεστέοι, δεν είναι χεταίοι. Ε. Αυτοί εμφανιστήκαν το 1.100 ναι. από τις τέπες και ήταν όλοι, όλοι 7.000 ναι. οι Μογκολοειδείς, οι γαλκοπράσινοι. Ναι. Τα ταρομογκόλοι, τουρανικά φύλλα Α. αυτά. πάντων ναι. Γεννήθηκε περίπου το 5, το συν 5 και πέθανε περί το 100, 100 με 105. Ο Τάσος λέει για τις πόλεις που είπες το γνωστό Πανιόνιον. Δηλαδή Το Πανιόνιον ήταν η πόλης παραθαλάσσιες. Μόνο. Μόνο. Ήταν στην Ιωνία. Ναι. Δεν έχουμε ηλικία. έχουμε ναι, ναι, όλα. Σε όλη την μικρασία. Ασία. Ναι. Δεν λέμε μόνο στην η Ιωνία, Ιωνία. τις παράλλης πόλεις. Ναι, σωστό. Που Σωστή είχαν διευκρίνη. μεγάλη συμμαχία και ένωση μεταξύ τους για να αντιμετωπίζουν τους Πέρσες. Σωστή διευκρίνηση. Ο πατέρας του... Ήταν Έλληνας και η μητέρα του Ελλήνιδα Γιατί πολλοί λένε ότι δεν ήταν Έλληνας Ο Απολώνιος. Απολώνιος, ναι Από πού ήταν Αφού ήταν ο πατέρας του Έλληνας Μονάτανε τα Σκόπια το άτομο Και να είχε πάει εκεί μετανάστη Ρεφιουτζίδης θα λεγότανε Από παλιά αρχοντική οικογένεια Και πολύ πολύ εύπορος Σύμφωνα με την παράδοση η μητέρα του όταν εγκυμονούσε δέχτηκε στο όνειρό της την επίσκεψη του Θεού του Πρωτέα ο οποίος σε ανήγγυλε ότι εγώ θα ενσαρκωθώ με αυτό που θα γεννήσει. θα μπω μέσα σε αυτό που θα γεννήσει. Τι μου θυμίζει αυτό Τούτα αυτό συνέβη και με τον Πιθαγόρα. Ο Κρίνος και τα λοιπά είναι άλλες ιστορίες, ιστορίες που είναι κλεμμένες ιστορίες και πασπαλισμένες με... Αλλά εσύ επειδή τα ξέρεις όπως και ο Παντελής ο Κοντογιάννης, τον έχουμε χάσει μια φορά πρέπει να τα πεις αυτά σε μια εκπομπή μέχρι το τέλος του έτου. Τα λέμε Τους Ωραία. συμβολισμούς Ωραία. Ε, Ωραία. Επί τούτου εννοώ ρε παιδί μου Ο Θρύλος αναφέρει ότι την ημέρα που γεννήθηκε ο Απολώνιος η μητέρα του βρισκόταν σε ένα λιβάδι τη σύμπτωση το ίδιο και η, η μητέρα Άξι, μου, του Πιθαγόρα ναι, Γίνονται Και ότι... Δεν αισθάνθηκε τίποτα, κοιμήθηκε και όταν ξύπνησε στον ουρανό πετούσαν κύκνη, λευκή κύκνη και ακούγονταν και μια ουράνια μουσική μελωδία. Μάλιστα. Ωραία. Ο πατέρας του Απολώνιου του έδωσε τις βασικές γνώσεις. Εκείνη την εποχή ναι. στο εσωτερικό, στην Καπαδοκία μέσα, οι Έλληνες πώς σπούδαζαν τα παιδιά τους. Όπως σήμερα. Όταν έγινε 14 ετών τον έστειλε να μαθητεύσει στην πόλη Ιράκια κοντά στον πυθαγόριο φιλόσοφο Εύξενο. Κατόπιν τον έστειλε στην Ταρσό της Κυλικίας κοντά στον Ρήτορα ρητο, Ευθύδημο. Αργότερο ο ίδιος ζήτησε να πάει να μαθητεύσει στην ακμάζουσα πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ποια ήταν Εγιές. Yes. Γιατί διότι δίπλα ήταν η πόλη Λίβηθρα όπου λειτουργούσαν τα ορφικά μυστήρια και πριν από 550 χρόνια είχε πάει ο το στο μαθητή του τον Πυθαγόρα 18 ετών και τον μύησε στα ορφικά μυστήρια στην πόλη Λιβύθρα Ακολουθούσε όλη τη ζωή του πιθαγόρα. Τι διδαφτηκε τη ρητορική, ιατρική, αστρονομία, μαθηματικά και φιλοσοφία. Και επέλεξε από τη φιλοσοφία να διακονήσει την πυθαγόρια φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής του ομακοίου του Κρότονος. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του και γύρισε πίσω στην πατρίδα του, μοίρασε όλη την μεγάλη περιουσία στους στοχούς. Όλοι. Δεν κράτησε τίποτα, ναι. αγόρασε έναν φιλοσοφικό λινό Φυτόνα, τρίβωνα. Και έφυγε και πού έμενε, πήγαινε στα ιερά των ναών, στα μαντία στα μυητικά κέντρα. Και διέμενε εκεί. Διέμενε εκεί και έτρωγε αϊφτό τα οποία μάζευε από τη γη. Αυτό ίδιο τα μάζευε. Ναι. Άγριου καρπούς ναι. και άγρια χόρτα. Όχι καλλιεργημένα. Μας. Μετά άρχισε ένα πενταετές σύστημα συγγείς, αλλαλίας. Για πέντε χρόνια δεν μίλησε στη ζωή του. Αυτό λόγω της Πυθαγόριου σχολής. Ακριβώς. Και άρχισε να εφαρμόζει ακριβώς ό,τι έκαναν μέσα στον πυθαγόριο δεσμό ή αδελφότητα του ομακοίου. Τα βιογραφικά του στοιχεία τώρα από που τα παίρνουμε. Τα παίρνουμε και τα αντλούμε από, το επί... από τον επίσημο βιογράφο του τον Φλάβιο Φιλόστρατο τον Αθηναίο Ιλίμιο όπως είπα καθώς αυτός είχε στην κατοχή του τις σημειώσεις του Δάμι. Δάμις ήταν ένας μαθητής του που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή, όλα τα ταξίδια που πήγε μέχρι το Θηβέτη, πάνω θα δούμε η Ισπανία, όλη τη Μεσόγειο γύρισε τα πάντα, κρατούσε σημειώσεις. Ήταν ο χρονικογράφος, ο πιστός μαθητής του Απολώνιου. Σας ανέφερα ότι... Όπου βλέπετε ότι υπάρχει σύγχυση ποιος είναι ο Λίμνιος έγραψε ο φιλόστρατος ή ο Αθηναίος είναι ένα και το αυτό άτομο, να μην τους μπερδεύετε. Ο Φλάβιος φιλόστρατος γεννήθηκε στη Λίμνο, γι' αυτό ήταν Λίμνιος αλλά μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα και τον ονόμασαν Αθηναίο. Το όνομα του όμως παραπέμπει σε Ρωμαϊκά ονοματοφλάβιος το έχουμε συνηθίσει σε Ρωμαϊκά σε Ρωμαϊκά γιατί δεν ονομάτα. είναι και Ρωμαϊκά ονομάτα ναι αυτό το αναφέρω έτσι, ναι, έτσι. γιατί είχαμε κατοχή Ρωμαϊκή ναι. είχαμε κατοχή Ρωμαϊκή ναι, ναι. είχε ζήσει επίσης στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη στη Ρώμη δε τον εξέλεξε η αυτοκράτηρα Σεπτίμη του Σεβίρου, η γυναίκα και τον πήρε στην αυλή της, διότι τότε έπαιρναν μορφωμένους Έλληνες, γιατρούς και φαρμακοποιού μόνο Έλληνες στις αυλές, για να επιδεικνύονται και να έχουν αντικείμενο συζητήσεων. Μα να το, το γινόταν και στην Οθωμανική Έλληνες καθηγητές περνάνε, δασκάλους. Ο Απολώνιος ήταν θερμός απα... Οπαδό όπως είδαμε της Πυθαγορείου Φιλοσοφίας και του τρόπου ζωής του Ουμακοΐου, την οποία μάλιστα μελέτησε σε βάθος, την βίωσε και την ακ και ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της μακρά ζωής του. Από αρκετού μετέπειτα θεωρήθηκε σαν μία ενηγματική φυσιογνωμία όσον αφορά τις μεταφυσικές, θεουργικές, θαυματουργικέ και προφητικές ικανότητες του όπως αφηγείται ο μαθητής και ακολουθούσε του σε όλες τις πολιετής του. Ο βιογράφος του ο Φλάβιος Φιλόστρατο, Αθηναίος Παύλακη και Λίμνιος, τα έγραψε οχτώ βιβλία με τον τίτλο «Τα Ιστοντιανέα Απολώνιων, τα οποία θα προσεγγίσουμε τώρα, θα σας τα παρουσιάσω». Βλέπουμε... Επίσης εδώ ότι σύγχρονοί του και μετέπειτα δεν μπορούσαν να τον ανατρέψουν αλλά έριχναν την αμφιβολία. Όταν σπήρεις αμφιβολία θα γεννήσει αρνήσεις. Πάντοτε όταν θέλουν κάτι δεν μπορούν να το πολεμήσουν. Οι γνωστοί της ιστορίας, ναι, ναι. οι συκοφάντες, ρίχνουν μία αμφιβολία μήπως και αν και βάζουν και, ναι, και, και ένα ερωτηματικό σου δημιουργεί τη σύγχυση και αρχίζεις να αμφιβάλλεις ε, τότε τελειώσει. περνάνε άμα αμφιβάλλεις έχει τελειώσει βλέπετε από κείνη από τους συγχρόνους του πρώτη πότα όπως είπαμε ήταν ο Πυθαγόρας και όχι μόνο σαν φιλόσοφο ιατρός και δικαστής, αλλά και σαν αρχηγός θρησκείας, μυστικιστής και νομοθέτης. Θεωρούσε ότι ήταν ο μοναδικός και πραγματικός κληρονόμος του μεγάλου Σάμιου Σοφού. Αρκετοί, σύγχρονοί του και άλλοι που το γνώρισαν στενά, πίστευαν ότι σε αυτόν είχε ενσαρκωθεί η ψυχή του Πυθαγόρα. Ο ίδιος δεν είχε διαψεύσει επίσημα ποτέ αυτήν την δοξασία. Ακολούθησε πιστά τις πιθαγόριε διαιτες, τις άκρεοφαγίας, την ένδυση με το λευκό λινό φιλοσοφικό τρίβωνα, την αφιλοχρηματία, να οι Άγιοι Ανάργυροι από έρχονται, γιατρός ήταν κι αυτός και δεν έπαιρνε λεφτά η αφιλοχρηματία έγινε μετέπειτα αναργυρός, διότι Α, δεχόταν μόνο νομίσματα εξαργύρου και όχι μπακύρη και όχι χάλκινα ναι. που ήταν ευτελή ναι. δεχόταν την πενία έπρεπε να είσαι κάτω να μην τα έχεις όλα πλούσια την αγνότητα, την άσκηση της σιωπής και την αρετής Η εντολή για τη συγγραφή της σχετική βιογραφίας του σαν ένα είδος απολογιτικής λογοτεχνίας γιατί ο Δάμις, είπαμε που τον ακολουθούσε, έγραφε ένα καθημερινό ραπόρτο δημοσιογραφικό. Ναι. Το διάβασε αυτό η, η κυρία αυτοκρατόρισε, αλλά δεν ήταν λογοτεχνικά γραμμένο, ήταν τηλεγραφικό. Και του λέει πάρ' το εσύ και γράψε μια βιογραφία αυτά ό,τι βλέπεις, γράψε τα να είναι πιο στρωτά. Ναι. Και πήρε πολλά λεφτά για αυτή τη δουλειά. Πράγματι, η σύζυγος του αυτοκράτου του Σεπτίμιου Σεβίρου του έδωσε το ημερολόγιο του Δάμη που το είχε για να έχει ένα ολοκληρωμένο βιβλίο με όλες τις λεπτομέρειες και με καλλιτεχνικό ύφο για όλη τη ζωή του Απολώνιου τον οποίον είναι προφανές ότι θα διότι όπως θα δούμε, θα σας πω σε λίγο, είχαν τις ίδιες θρησκευτικές και κοσμικές αντιλήψεις και πιστεύω ο πλέον πιστός. Είπαμε από τις μαθητές του Απολώνιου και για τα κείμενά του είναι ο μάξιμος του Αιγαία. Ο φιλόστρατος ανήκει στο περιβάλλον του Αυτοκράτηρας όπως τότε συνήθιζαν όπως σας έχω πει, να έχουν όλοι οι Αυτοκράτορες και οι εύποροι Ρωμαίοι Έλληνες να τους διδάσκουν και να τους ομιλούν. Η, η αυτοκράτηρα και όλος ο αυτοκρατορικός οίκος έχουμε γραπτές πληροφορίες και η οικογένειά της πριν τον γάμο της με τον αυτοκράτορα ήσαν λάτρες του ηλίου και του μύθρα. Ήταν μυθραϊστές. Επίσης η πλειοψηφία της ρωμαϊκής πολιτικής αριστοκρατίας η αξιωματική όλη των λεγιόνων και οι περισσότεροι λεγιονάροι ήσαν μυθραϊστές, έθιαν, θυσίαζαν ή τον μύθρα. Λογικό είναι το έργο του φιλόσθρωτου να έχει επηρεαστεί σε έναν βαθμό από το πνεύμα της αυτοκρατορικής λογοτεχνίας εκείνης της εποχής. Ο στόχος ήταν να παρουσιαστεί ο Απολλώνιος και το νεοπυθαγόριο θρησκευτικό αντίρροπο του Χριστού και η ηλιολατρεία και επειδή ο χριστιανισμός τότε είχε ξεκινήσει δυναμικά ήθελαν με αυτό να φέρουν και ένα αντίβαρο στην εβραϊκή αυτή αίρεση Σε ηλικία 35 ετών ο Απολώνιος άρχισε τις περίφημες περιοδίε του Ο πρώτος κύκλος είχε μέσα την Δυτική μικρασία την Μεσοποταμία, τις Ινδίες και έφτασε μέχρι το Θιβέτ. αναφέρει μέσα ο Δάμις ότι όταν πήγε η Θιβετιανή λάμα του μίλησαν ελληνικά και αυτός του απήντησε Θηβετιανά oh, τι λες τώρα εκεί ο Δάμις μας λέει επίσης ότι πριν πάει Ήξεραν ότι θα πάει και τον περίμεναν Διότι η φήμη του προηγήτω Και δεν είχαν ναι, Δεν υπήρχαν ούτε κινητά Ούτε τηλέγραφος ε, ούτε τίποτα Ήξεραν ότι θα πάει Και επικοινωνούσε λέει πριν πάει με αυτούς εκεί Και τους έλεγε έρχομαι oh, Περίεργα πράγματα αυτά και Σε κάθε πόλη που πήγαινε Τον περίμενε πλήθος Πλήθος μεγάλο Τον ζητώ, γράφγαζε Και αμέσως παρουσιαζόταν οι ασθενείς που τον περίμεναν να τους θεραπεύσει και τους θεράπευε όλους α αχρηματιστή, δίχως να παίρνει ποτέ τίποτα από κανέναν. Επίσης, τον περίμεναν για τις δύσκολες υποθέσεις στις δικαστικές και απέδιδε δικαιοσύνη την οποία δεχόταν όλοι οι αντίδικοι. Ήταν και αρχιδικαστής περιοδεύων. Η δεύτερη μεγάλη περιοδία του έγινε το 1960 και αφορούσε την κυρίως Ελλάδα. Όσοι τον άκουγαν και τον έβλεπαν γοητευόταν από τη συμπεριφορά του και το λόγο του. Το 66 επισκέφθηκε τη Ρώμη και το 67 την Ιβηρική Όλη τη Χερσόνησο. Το Σεπτέμβριο το 1968 επανήλθε στην Ελλάδα και μοιήθηκε στα Ελευσίνια Μυστήρια. Βλέπετε ότι όσο φτασμένος να είναι κάποιος θα πάει να μοιηθεί και στα Ελευσίνια μυστήρια και θα δούμε μετά τελευταία σε ποια άλλα μοιήθηκε όπως και ο Πλάτων. Το 69 μέσω Ρόδου πήγε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια επισκέφθηκε και τις άλλες χώρες όπου πηγάζει ο Νίλος Αιθιοπία και κάτω, Νουμιδία κάτω πήγε στο βάθος της Αφρικής. Το 71 επέστρεψε στη Μικρά Ασία και εν να αντιπαραταθεί στον αυτοκράτερο Δομιτίανο υποκινώντας τάση. Ξεσήκωσε τον κόσμο. Το 1993 πήγε και πάλι στη Ρώμη, όπου τον συνέλαβαν, τον φυλάξαν και τον προσήγαγαν σε δίκαιο ενώπιον του Δομητιανού. Όμως, όπως γράφει ο φιλόσταρτος, συμβαίνει θαυμαστό σημείο. Οπα. Ελευθερώθηκε και έφυγε από τη Ρώμη. Πάρτε τα ταρέστα, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πέρασε από την Ελλάδα και το 1995 επέστρεψε στην ηρωνία. Το 1996 ευρισκόμενο σε διόραση είδε την δολοφονία του αυτοκράτορου Αβδομητιανού τη στιγμή κατά την οποία συνέβαινε το έγκλημα. του είπε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αυτή τη στιγμή σκοτώνουν τον αυτοκράτορα εκεί έτσι και έτσι και έτσι. Μαχαιρώνουν τον αυτοκράτορα. Το 195 ετών, 100 ετών ήταν το... Ακολούθησε τα βήματα του Πυθαγόρα και του Πλάτωνος και πήγε στην Κρήτη. Κατευθύνθηκε στον ναό της Δίκτενας, Αρτέμιδος, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Πήγε, μυήθηκε εκεί και εκεί ήθελε να αφήσει την τελευταία του αναπνοή. Η ψυχή του πήρε τη τηλεοφόρο, την άγουσα στα <coughs> ουράνια ηλίσια παιδεία... Ενώ κατά τον βιογράφο του ακούγονταν μία μελωδία που έλεγε «Εγκατέλειψε τη γη και πήγαινε στου ουρανούς». Το 272 ο Αυριλιανός κόπευε να καταστρέψει τα Τίανα επειδή επρόκειτο να στάσιασουν. Τότε παρουσιάστηκε, είχε 170 χρόνια που είχε πεθάνει. Παρουσιάστηκε ο Απολλώνιος στον αυτοκράτορα και του ζήτησε να μην προβεί στην καταστροφή της πόλεως διότι θα είχε τρομέρε συνέπειες. Ο Αυριλιανός, φιλέλληνας αυτοκράτορας, πίστηκε και ανακάλυσε το διάταγμα του. Έδωσε και να του στηθούν να και αγάλματα προς τιμήν του απολόνιου. Αναφέρω ότι οι αυτοκράτορες Καρακάλας, Εγαγάβαλος και Αλέξανδρος Ευδήρος λάτρεσαν τον Απολλώνιο σαν θεότητα. Πολλά στοιχεία από τη λατρεία του αλλά και με κάποιες διαφορές και στρεβλώσεις έχει ορθητήσει ο χριστιανισμός. Ας δούμε τώρα τι κλίμα επικρατούσε εκείνη την εποχή σχετικά με τη φιλοσοφία και τη σοφιστική κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η εποχή ευνοούσε την αποδοχή ενός νέου θρησκευτικού φιλοσοφικού κινήματος. Διότι ήταν η εποχή κατά την οποία ο ανατολικός μυστικισμός είχε βρει πρόσφορο έδαφος στις ελληνιστικές μεγαλοπόλεις Και αυτό συνέβη διότι οι νέες πόλεις μεγάλες, 67 πόλεις Αλεξάνδριες έξι ο Αλέξανδρος μόνο. Στις μεγάλες πόλεις είχαν συγκέντρωθεί φυσικά οι Έλληνες αλλά ανατολικοί λαοί με διάφορες δοξασίες, και οι Εβραίοι που ήσαν παντεχού και πάντοτε παρόν. παρόντες. Εκεί υπήρχαν διάφορες, διάφορα ήθη και έθιμα, διάφορες δοξασίες και διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι οι μεγάλες πόλεις και ιδίως η Αλεξάνδρεια έγινε ένα χωνευτήρι λαών, δοξασιών και θρησκειών. Και όταν ανακατεύονται πολλά πετιέται κάτι καινούριο. Σε ένα απόσπασμα του τρίτου βιβλίου το Φιλόσθαρτος περιγράφει το ταξίδι του Απολώνιου στην Ινδία. Δώστε εδώ προσοχή. Δίνει έμφαση στις υπερφυσικές ιδιότητες και τις δυνάμεις των σοφών Ινδών. Πώς ακριβώς ήσαν οι άνδρες αυτοί και πώς κατοικούσαν στο λόφο, σε ένα λόφο επάνω τα διηγείται ο ίδιος ο Απολώνιος. Είδα, λέει σε μια από τι ομιλίε του προς του Αγύπτιους, τους να κατοικούν επάνω στη γη χωρίς να είναι επάνω της, να είναι περιτυχισμένοι χωρίς να έχουν τύχη και χωρίς να έχουν τίποτα, να έχουν τα πάντα. Έλα βρε απολώνη, τώρα σε χρειαζόμαστε, εμείς τώρα σε θέλουμε. Αυτό είναι. Αυτά έγραψε έχοντας κατά νου του κάτι βαθύτερο. Ο Δάμις όμως μας λέει Κοιμούνται κατάχαμα και ότι στρώνουν στο χώμα χορτάρια που μαζεύουν ήδη του τους είδε μάλιστα να περπατούν στον αέρα. Δύο πύχεις πάνω από τη γη. Όχι για να κάνουν επίδειξη θαυμάτων τέτοιες φιλοδοξίες τις περιφρονούν. Αλλά επειδή θεωρούν όλα όσα κάνουν εγκαταλείποντας τη γη και προχωρώντας μαζί με τον ήλιο πρέπει εκδηλώσει σεβασμού προ το Θείο. Και όντως τη φωτιά που αποσπούν από τις ακτίνες του ηλίου αν και είναι ηλική ούτε σε βωμό την γέννη ούτε τη φυλάνε σε φούρνους αλλά όπως οι ακτίνες ανακλώνται από τον ήλιο και το νερό έτσι και αυτή η φωτιά αντιλαμβάνονται να μετεωρίζεται και να κινείται στον εθέρα. Μετεωριζόταν. Είχαν βρει περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Στο πέμπτο βιβλίο ο περιγράφει την ηθική του Απολλώνιου με την αφορμή μιας οικοδόμηση μια μεγάλης και πλούσιας οικίας στη Ρόδο από κάποιον αμαθή νεόπλουτο της εποχής. Ασκεί την κριτική του σε σχέση με, τα μεγά... με το μεγάλο και το μνημιώδες. Έθεσε την εξής ερώτηση στο νερό «Πόσα χρήματα έχεις δαπανίσει για τη μόρφωσή σου» Και αυτός υπερήφανα του απήντησε τίποτα. Ούτε δραγμή. Και στην εμφανή τάση μεγαλομανίας που χαρακτηρίζει το λόγο του όπλα του αντέταξε το δικό του ηθικό κώδικα. Στη συνέχεια έδωσε το επόμενο ερώτημα ηθικής. Οι άνθρωποι θεωρούνται ευτυχέστεροι για τον εαυτό τους ή για τα υπάρχοντά τους αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Μετά την καθαρή γλιστική απάντηση που πήρε από τον Νεόπλουτο ο οποίος θεωρούσε τα πλούτη υπεράνω όλων ο Απολόγιος του είπε ότι στην πραγματικότητα δεν του ανήκε το σπίτι αλλά ότι αυτός ανήκε σε εκείνο. Έτσι απέδειξε την υποδούλευση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά τα πλούτη κατά τη γνώμη του Τιανέα παρουσιάζονται με ένα μεγάλο άγαλμα το οποίο όμως είναι επίληνο και φτηνό. Ο ίδιος θεωρούσε Απίρος καλύτερο και πολυτιμότερο, ένα μικρό αγαλματάκι να είναι χρυσολεφάντινο. Οι αμαθείς προτιμούν τον όγκο από το περιεχόμενο. Mm -hmm. Διότι δεν μπορούν να κατανοήσουν το ελληνικό λόγιο «ουκ εν το πολλό» το «εφ». Να γιατί πας στην Αμερική και σου λένε Πόσα λεφτά κάνεις ναι, ναι, Η πρώτη κουβέντα Το άκουγα εγώ κάθε μέρα Αυτό λέω ε, είναι δυνατόν Πόσα λεφτά κάνεις μου λέγανε ναι, Δηλαδή αν εσύ τώρα έχει 100.000 το χρόνο Εγώ 110 είναι πιο έξυπνος ναι. Αν μαζί του χρόνου πας 130 Εσύ πιο έξυπνος εσύ Πάει ο καθηγητής και λέει 100.000 Και του λέει ο άλλο ο ψηλικατής Εγώ κάνω 500 δεν είσαι τίποτα Βλέπεις <Κι χι> ότι είναι διαχρονικό το ερώτημα ε, βέβαια, είναι Στο 8ο βιβλίο και στην παράγραφο 7 και 8 μας περιγράφει ο Βλάβιος αναλυτικά την Απολωνία του απολώνιο εντόπιον του Δομιτιανού για να αποκρούσει την κατηγορία της μαγείας που του είχαν προσάψει. Αφορούσε την σωτηρία της Εφέσου από το λοιμό. Έκανε καθαρμό τη πόλεως. Εδώ είναι σαν να μιλά ο ίδιος ο φιλόσθερτος που προασπίζεται την αγιότητα του του Ιαννέα. Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της μαγείας και της μαντείας που αποδίδονται στον Απολόνιο μεταπλάθονται σε στοιχεία σοφίας, παιδείας και του τρόπου ζωής των Απιθαγορίων. Αυτός ο τρόπος ευνοεί την καθαρότητα της σκέψης και τη ενόραση, δηλαδή τρέπονται σε ηθεϊκό χάρισμα της απλής ζωής και τη σοφής εκτίμησης και προσέγγισης των παρελθόντων και των παρόντων, καθώς και τις πρόνοιες για τα μέλλοντα να συμβούν. Οι χρησιμοποιούμενοι λογοτεχνικοί όροι με άκρα αξιοποίηση της σοφιστικής τέχνης στηρίζονται στο σύνολό τους στην κοσμοθεωρία, βιοθεωρία, τον φιλοσοφία και στην η ατροφιλοσοφία την Πυθαγόρια. Τι αναφέρει. Του λέει τώρα στον Διο... Διομητιανό «Ο Δημόκριτος ελευθέρωσε τους αυδηρίτες από το λοιμό. Αναφέρουν ότι ο Σοφοκλής μάγευσε και τηθάσευσε τους ανέμους. Ο σοφοκλης μαγευσε και τιθάσεψε τους ανεμους ο εμπεδοκλης κινητοποίησε τα βαριά σύννεφα επάνω από την πόλη του Ακράγαντα». Επίσης γίνεται αναφορά στον Σοκράτη και στους προ προσοκρατικούς φιλοσόφους, δίνοντας ένα ρητορικό ερώτημα για να τεκμηριώσει την υπεράσπισή του. Συμπληρωματικά αναφέρει στον αυτοκράτορα ότι ουδέποτε κατηγορήθηκαν οι προαναφερθέντες φιλόσοφοι ως μάγοι, επειδή γνώριζαν εκ των προτέρων τα γεγονότα που θα συνέβαιναν. Επίσης η αναφορά του τιανέας στην διατροφή αποτελεί στοιχείο της φυσιολογίας και δείχνει μέχρι σήμερα επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Τονίζοντας σε μία φράση του διότι οι θεότητες αισθάνονται ό,τι θα συμβεί στο μέλλον. Οι άνθρωποι ό,τι γίνεται τώρα και η σοφοί ό,τι πλησιάζει. Καλό. Καλό. Λοιπόν διαλέξτε πού θα μπέσουμε. Ολοκληρώνει την απόκρουση του κατηγορητηρίου. Έτσι έκλεισε την απολογία του. Έτσι κάνει διάκριση της σοφίας από τη μαγεία παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του ω θείο άνδρα. Αυτή η φράση του ἀπολόνιου τον αναδεικνύει σαν ένα άτομο που βρίσκεται πάνω από τη μέση ανθρώπινη αντίληψη και παράλληλα προβάλλει και τη θεοσέβειά του. Με το έργο αυτό ο φιλόσθρωτος εμπλούτησε την αρχαία ελληνική γραμματεία και μας άφησε παρακαταθήκη μια προσωπικότητα η οποία μας είναι αγαπητή ανατους αιώνε, δημιουργώντας όμως και τη δική του παραφιλολογία. Ο Απολλώνιος μετά το θάνατό του είχε πάρει ήδη τη θέση του ως δεκάτη τρίτη θεότητα. Ένας μεγάλος φιλόσοφος, σύγχρονος, ο Βασίλειος ο αναφέρω στο τελευταίο μου βιβλίο για αυτόν, γράφει «Με αυτά τα στοιχεία ο νεοπυθαγορισμός του απολόνιου, είναι στο βάθος ένας φιλοσοφικός συγκριτισμός. Συγκριτικά τώρα, η φιλοσοφία του απολόνιου έχει ως εξής Πρώτον Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί και κυβερνάται από τους θεούς Τα συστατικά της δημιουργίας του είναι πέντε Ήδοργία, Ιρ, Πύρ και θύρ. Εδώ ταυτίζεται με τους Ίωνες προσοκρατικούς Και με τον Αριστοτέλη Δεύτερον Ο άνθρωπος μετέχει της θεουκής, θεϊκής ουσίας Και τελειοποιείται με την αρετή και την σοφία Σοφία ίσων γνώση να μην το ξεχνάμε η ψυχή είναι αγέντη και υπόκειται στην μετενσωμάτωση ή μετενσάρκωση όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται. Τρίτον, η θεολογική του σκέψη κυριαρχείται από την ευσέβεια. Η αντίληψη περί του Θείου είναι μόνο θεϊστική και επικιντρώνεται στην ηλιολατρεία την οποία θειστικη και επικεντρωνεται στην ηλιολατρεια την οποια εκπροσωπουσε ο Δίας και ο Απόλλων και η οποία ήταν αποδεκτή και διαδεδομένη σε όλη την αυτοκρατορία κυρίως από την άρχουσα τάξη και τους αξιωματικούς των λεγεώνων. Τέταρτον, Η μυθολογία για αυτόν ήταν ανεύθυνο έργο των ποιητών, δίχως πολλές αλήθειες. Εννοούσε την λαϊκή παραμυθολογία, δεχόταν όμως την αλληγορική και την συμβολική σημασία των μύθων με τις καλυμμένες γνώσεις και τα μυστικά τους. Και πέμπτον. Η ελευθερία σε κάθε μορφή της είναι ύψιστο αγαθό. Κατέκρινε κάθε τύπο μορφής τυραννίας και αγωνιζόταν πάντοτε δυναμικά εναντίον εκείνων που την επέβαλαν. Ο ίδιος ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν θεός ή θεότητα. Ο φιλόσθερος συμπεραίνει την θεοποίησή του κατά το πρότυπο του Πυθαγόρα. Όλοι Ποτέ του δεν, δεν του συγχώρεσαν τη μόνιμη επωδή του στις ομιλίες του. Τον πίεζαν πολύ να γίνει χριστιανός και εκείνο πάντοτε τους έλεγε «Είμαι Έλλην, ω εκ τούτου δεν δύναμε ναι, να είμαι, είμαι χριστιανός. χριστιανός». Ενώ ο Πατριάρχης μας τι είπε «Είμαι χριστιανός και ω εκ τούτου δεν είμαι Έλλην». Ο Γεννάδιος. Τη euh, της γνωστής γνωστή Γενναδίου. Όχι σχολή, ναι. τότε που παρέλεβε ναι, από τον. που πήρε το όνομά το, του. Τον πορθιτή, ναι, <coughs> από τον Πορθητή, ναι. Από τον πήρε, με αυτόν πήρε τα προνόμια για τα εκείνον Τα και τέλο. Και όταν είχε με τον Γεώργιο πλήθει να τον γεμισθώ την μεγάλη αντιδικία, τη φιλοσοφική ναι. και την θεολογική, του είπε θα σου απαντήσω εγώ. Αλλά όσο ζούσε ο, ο πλήθωνο γεμιστός δεν τον αντιμετώπισε. Μόλις πέθανε διέταξε όλα τα βιβλία του πλήθωνος γεμιστός να καούν. Και όποιος θα έχει, θα είναι καταραμένος. Ωραία. Και είχε πει τότε είμαι Έλλην, είμαι χριστιανός και ως εξού δεν δίναμε να είμαι Έλλην. Το αντίθετο του Απολλονίου του Τιανέου. Η εμπλοκή της ζωή του Απολώνης στην διαμάχη μεταξύ χριστιανών και εθνικών με τις ακρότητες και τις υπερβολές είχε σαν φυσικό επακόλουθο την αλλίωση και την συσκότηση της πραγματικής προσωπικότητας του Απολώνιου από τη μία πλευρά αλλά και τις υπερβολές από την άλλη. Διότι είναι γνωστό στην ιστορία ότι την ιστορία την γράφουν όπως νομίζουν και θέλουν αυτοί που επικρατούν με τις σκοπιμότητες που υπηρετούν και κυρίως σύμφωνα με τα ιδιωτελεί συμφέροντά τους και τις επιδιώξεις τους. Ο μεγάλος μεσοποιητής ο Κωνσταντίνος ο Καβάφης κλείνοντας ναι. έγραψε και ένα μικρό ποιηματάκι πολύ σημαντικό. Απολώνιος ότι ανέβς εν Ρόδο", τον διάλογο που είχε με τον νεόπλουτο, τον νεαρό. Για την αρμόζουσα παίδευση και αγωγή, ο Απολόνιο ομιλούσε με έναν νέον που έκτιζε πολυτελή οικίαν εν ρόδο. Εγώ δε εσ ιερών, είπε νοτιανεύ στο τέλος παρελθόν, πολλό ανίδιον εν αυτό μικρό. Όντι ελέφαντος τε και χρυσού, ήδη μη μεγάλο κεραμούν και τεφαύλων το κεραμεούν και φαύλων, το συχαμερό που κιόλας μερικούς, χωρίς προπόνηση αρκετή, αγυρτικός εξαπατά, το κεραμειούν το φαύλων. Τα ευτελή, τα αντικείμενα που έχουν όγκο μεγάλο και δεν είναι τίποτα, τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα και τα αυ, που υπερηφανεύονται και βγαίνουν και δεν κοιτάνε εσωτερικά πόσα πίδια βάζει ο Σάκους και τι γνωρίζουν. Αυτά... Τα λίγα φίλοι μου για τον Απολλώνιο Τον Τιανέα Να πω εδώ για το φίλο μας τον Γιώργο τον Αλμαλή Χαιρόμαι μας ακούει Από την Ινδονησία Μπράβο του. Μπράβο Γιώργα να έρθουμε σε επαφή Εκεί κάποτε έγινε Πρωθυπουργό και αντιβασιλεύς Ένας κεφαλίνας ναι, Από την ναι. κεφαλονιά ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω τα στοιχεία όλα Όπως το ξεχνάω το επίθεση Λοιπόν το χαίρετε για τις εκπομπές όλες εδώ, τις δικές σου, του Διανουλάκη, λοιπά, του Γιώργου, του Ελιά, του Γρηγορίου. Δεν τις ανεβάζουμε στο YouTube γιοργάρα γιατί το YouTube το δικό μας λέγεται albedo14.com. Όμως, τις βάζω επαναλήψεις, θα ανέβουν και το... τα files τώρα μέσα στις γιορτές που θα είναι εύκαιρος ο Χριστός ο χιονισμένος. Ούτως ώστε να τις παίρνετε από εκεί, ανάπασα ώρα και στιγμή, να τις ακούτε. Θα ακολουθήσουν δύο εκπομπές... Υχθεσινές, πρώτα ο Γιώργος ο Ελιάς από τη Λίμνο και μετά ο Όμηρος ο Ερμίδης αναμνήσα το μέλλον του χθες Σάββατο είμαστε στο Κώδικα Μυστηρίων το βράδυ στον Μπαντίδη εγώ θα βάλω εκπομπές από τις 8 αλλά 11 θα τις τελειώσω γιατί θέλω να ακούσετε όλοι τι εκπομπέ του Κώδικα Μυστηρίων του Μπαντίδη γιατί τα έχουμε πει Μην τα Κυριακή θα δούμε ποιον θα έχουμε εδώ και βέβαια να ευχαριστήσουμε τον κύριο Διαμαντέρα και αφού του ευχηθούμε και χρόνια πολλά γιατί μετά από λίγο ε, ημερολογιακό εορτάζει όπως και όλους τους ελευθέριους και τις ελευθερίες Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές της δικής και των άλλων και στέλνω την αγάπη μου και τη φροντίδα μου και τη θετική μου σκέψη στον πατέρα του Αστέριου που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο Ο... και Επίσης. περαστικά Αστέριε στον πατέρα σου σου έγραψα και παρακαλώ και των φίλων μας των ακρατών η θετική σκέψη ε, να πάει. Εννοείται και η, καλά έκανε το τεστρέψει, αγάπη πολύ, ενέργεια του, θετική. Του πατέρα που γέννησε τέτοιο γιο. Έτσι. Ένα ελεύθερο ερευνητή που δεν έχει καμία σχέση στο επαγγελματικό του επαγγελματική αλλά με αυτά που ασχολείται, όπως και πολλών άλλων έξιμών, δηλαδή, εδώ λαγκαδάσα ακούει, καλοί είναι σπέραν και όλα καλά. Λοιπόν, να είστε καλά πολύ. όλοι και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, ελευθερία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο λεφτέρης ο Διαμαντάρας. Λοιπόν όπω είπαμε με τη ροή σειρά των πραγμάτων ακολουθούν δύο εκπομπές για να περάσει βραδιά ευχάριστα του Γιώργου του Ελιά από τη Λίμνο και του Όμηρου του Ερμίδη από το Λαύριο οι χθεσινέ εκπομπές ε, Αύριο Σάββατο 8 η ώρα θα βάλω κάποιες επαναλήψεις δεν ξέρω αυτή τη θα δούμε μπορεί να βάλω και του Μπαντελήτου Γιαννουλάκη που τον αγαπάνε όλοι και ο φίλο μας εκεί ο Γιωργάρας από την Ιδονησία και το βράδυ κατά 11.30 κώδικας μυστηρίων Άστρα TV Βόλος Μπαντίδης Βασίλης Ένα, δεύτερον Οι φίλοι που θα θέλουν να βρεθούμε να πιούμε καφέ υπάρχει άνεση το μεσημέρι Καλησπέρι ζωρο Αίγιο Να βρεθούμε, να πιούμε καφέ, να γνωριστούμε Να φτιάξουμε και τον Αλμπέντο του Βόλου Μετά θα πάμε στο στούντιο με τον Βασίλη Θα γυρίσω εγώ το βράδυ και είπαμε την Κυριακή μπορεί να είμαι εδώ μόνος μου να χαλαρώσω και να κάνουμε μια κουβέντα επί παντός επιστητού και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Καλή συνέχεια.